Είμαι η Αντιγόνη Μαντούκα. Είμαι ο Βαγγέλης Κουτσαγιάννης. Είμαι η Μαριαλένα Σιώρου. Είμαι η Ματίνα Τσίλιρα. Είμαι ο Δημήτρης Ανδρικόπουλος. Είμαι η Βίκη Σοφιού. Είμαι η Σοφία Αργυροπούλου. Δήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Καλησπέρα, Καλησπέρα, Ανδρέας Ανδριανόπουλος Εδώ, πίσω από το μικρόφωνο, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω και στο στούντιο 2, ακριβώ απέναντι από μένα, τρει εξαιρετικοί κύριοι και εκτό από κύριοι, εξαιρετική μουσική. Ο Γιάννη Παναγιοτόπουλο, ο, ο Γιάννη Οτσεντούρο και ο Μπάμπη Οκαρίδη ή αλλιώ κατά κόσμων μουσικών, οι μουσαγέντε. Καλησπέρα, κύριοι. Καλησπέρα Ωραία, ωραία. Mm. Να πω ότι για του τύπου και μια Και οι, και οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από uh, την κονσόλα έχουν και αυτή την θέση τους uh, στα credit. Ο Γιώργος uh, Σταθόπουλος επιμελείται τον ήχο τον οποίο στάνει στα αυτιά από το Studio 2 uh, και Σήμερα λοιπόν άλλο ένα μουσικό live το δεύτερο κατά σειρά με τους μουσαγέτες. Α, θα δώσω το λόγο στον Γιάννη τον Παναγιοτόπουλο αρχικά, μιας και είναι ο κεντρικός ας πούμε στο σχήμα όπως τον βλέπω ακριβώς απέναντί μου. Λίγο να μας πει από πού προέρχεται αυτό το όνομα ή τέλος πάντων να μας δώσει ένα χαρακτήρα και έναν προσανατολισμό ω το, το, το προς τι είναι αυτό το σχήμα. Okay. Καταρχήν καλησπέρα Αντρέα. Καταρχήν Γιάννη έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Okay. Okay. Ε, καλησπέρα καταρχήν. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας έκανες να έρθουμε εδώ στο Βλέπω. Ε, οι μουσαγέτες. Καταρχήν ο μουσαγέτης είναι ένα προσωπικό του θεού απόλονα. Είναι ο ηγέτης των μουσών. Δηλαδή τη μουσική α πούμε. Ε, και... Εντάξει, το έχουμε, μας κόλλησε κάπως ως μουσαγέτες, βέβαια με την έννοια, όχι ότι υγούμαστε κάτι της μουσικής, ας πούμε αυτό, αλλά με την έννοια περισσότερο, ότι οι μουσαγέτες, οι μουσικοί που έχουν οι μουσαγέτες, έχουν να κάνουν με ε, πάρα πολλά, έτσι, πιάνονται από διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή υπάρχει ε, το άκουσμα ε, της Ανατολής, ιδιαίτερα, υπάρχει της κλασικής, Ε, της, ε, Μεσογείου ε, Μ, Βαλκάνια Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιάνουμε μια, ένα, έτσι, Υπάρχει ένα εύρος ας πούμε, Από τα κομμάτια Από τις μουσικές που καταπιανόμαστε Που περιλαμβάνουν πούμε, ένα, ένα μεγαλύτερο Θα μπορούσα να πει κανείς ε, μεσογειακό ήχο Ναι βεβαίω. Ναι ναι Νομίζω ότι θα ήταν ο καλύτερο χαρακτηρισμό και σε διακόπτω γρήγορα, γρήγορα. Γιατί όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με εμά, αλλά και κατ' επέκταση με τα παιδιά που έχω στο δίπλα στούντιο, με του μουσαγέτε, δεν έχουν παρά να γράψουν στο ράδιο papakivelco.org. Όπω ήδη έχει κάνει ο Μεταξά και λέει ότι ομορφιέ χαιρετισμού στα παιδιά. Θα το κάνω Μεταξά. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να μα καλέσουν στο 2610.222 192 για να γίνει και η δική του φωνή εδώ μέρο τη δικιά μα Συντροφιάς, μια συντροφιά που σήμερα στο δίπλα στούντιο έχει τρει εξαίρετου μουσικού. Γιάννη, ε, και επανέρχομαι σε εσένα. Ε, μουσική, ok. Ε, Επανέρχεσαι δε... σε μένα συνέχεια γιατί είμαι κέντρο, έτσι. Θα επανέρθω σε εσένα, <laughs> αλλά περιμένω από εσένα να αρχίσει να μοιράζει πάσε. Ωραία, έτσι. έτσι, έτσι. <laughs> μια και <laughs> νομίζω έχει αναλάβει τον ρόλο του διαιτητή σήμερα. <laughs> ε, τι ήθελα να πω. Μουσικό, οκ. Okay. Είναι ένα χαρακτηρισμό ο οποίο πολύ εύκολα μπορεί να, προσ... να... Τον πάρει κάποιος επάνω του. Mm -hmm. Τι είναι αυτό όμω που τον κάνει όχι μόνο να, να φοράει αυτή τη λέξη επάνω του αλλά να τον κάνει να ξεχωρίζει και, κατά, και, και στην πράξη σαν μουσικός. Δηλαδή, ποιες είναι οι σπουδές που Κοίταξε, ε, ατρέα, είναι πίσω ναι, από αυτό το επίθετο. Ναι, ναι. Γενικότερα θα έλεγα το να είσαι μουσικός ε, εντάξει έχει να κάνει με τι σπουδές σου και με όλα αυτά αλλά το κυριότερο για μένα νομίζω είναι και αν θέλεις έχει και μια ανατολική έτσι, φιλοσοφία του πίσω αυτό, ε, είναι ε, δρόμος ζωής. Ο, για μένα τουλάχιστον, έτσι όπως μπορώ να το αντιληφθώ, ας πούμε. Ο μουσικός δεν είναι απλά μια ετικέτα που λέει ότι είμαι μουσικός, που σημαίνει ότι είμαι εκτελεστής. Για μένα ο μουσικός σημαίνει ότι όλη σου η ζωή είναι συμφασμένη γύρω από τη μουσική. Που σημαίνει ότι ε, πρέπει να έχει κάθε σου στιγμή... Όπως άκουσα έναν άλλο μεγάλο μουσικό τον αντίον τον απέργησε ένα πόσο μας που έλεγε φτάνει σε ένα σημείο που ακόμα και το κορνάρισμα που θα ακούσεις απέξω μπορεί να φτιάξεις μουσική. Δεν ξέρω αν αυτό εμένα με... μόλι τα με συγκλώνησε. Οκ, okay, okay. να πάρω κι εγώ μια πάσα εδώ πέρα. Αλλά θα δώσουμε και την πάρεις, πάσα στο να Γιάννη. Να πάρει <laughs> να Γιάννη την πάσα Απλά λίγο να μα πει: ε, Σκεφτόμουν αρχικά yeah. να κάνουμε έτσι να συστηθεί ο καθένα με λίγα λόγια. Βέβαια, okay. ο Γιάννη ο Παναγιοτόπουλο το λίγα λόγια δεν μπορεί να το τηρήσει από ό,τι έχω καταλάβει. <laughs> Είναι μικρή μία μου που το ξέρω. <laughs> ε, να μα πει λίγο σύντομα ο Γιάννη λοιπόν, ωραία. ποια όργανα θα περάσουν σήμερα τα χέρια του για να πάμε στον Γιάννη Πολύ Σήμερα ακούσαμε ήδη καταρχήν ε, μια σύνθεση του Αρμένιου Αρατζιάν που λέγεται Meeting My Past εκεί ακούσαμε τουλάχιστον ε, από τα δικά μου τα όργανα, το τσούμπους ένα όργανο που ε, έχει ξεκινήσει από τα μέσα του 1900 ε, στη Τουρκία από τον ίδιο τον τσούμπους λεγόμενο, που σημαίνει φαν, που σημαίνει ψυχαγωγία ούτι, ηλεκτρικό Και πολιτική λύρα. Αυτά είναι τα τρία όργανα που θα χειριστώ, που θα ακούσετε σήμερα από μένα. Ωραία, okay, λοιπόν, και όπω σα βλέπω ακριβώ δεξιά σου, είναι μια άλλη φυσιογνωμία τη μπάντα, αν επιτρέπετε. Ο Γιάννη Οτσεντούρο, ο, ο οποίο επιμελείται των κρουστών και του ρυθμού. Βέβαια. Γιάννη, ο λόγος εσένα. Λίγο πιο κοντά μου στο μικρόφωνο, να θες κι εσύ, για να yeah. έχουμε μια πιο εύκολη και πιο εύυχη επικοινωνία. Ωραία, εγώ ήθελα να συμπληρώσω το προηγούμενο που ο Γιάννη, γιατί. Μα είπε ένα καθηγητή έτσι πάνω στο τμήμα αλλά και οι παραδοσιακή μου στην άρτα, ότι μουσικό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα πτυχία. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλη μουσικοί που δεν μπορεί να έχουν, να έχουν, να έχουν σπουδάσει ποτέ απλώ να το έχουν κάνει βήμα τη μουσική. Απλώ να ξυπνάσει και να κοιμάσει λέει με το οργανώσει, αλλά το έχει δείξει ακριβώ το προσκέφαλώ. Δηλαδή η πρώτη σου ένιωση είναι να πιάσει το έργο να μελετήσει. Αυτό είναι δηλαδή μουσικό. Πέρα από ό,τι τίτλο εγώ έχει αποκτήσει. Βέβαια στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, και τα πτυχία είναι απαραίτητα, αλλά αυτό δεν σε κάνει. Μουσικό, καταξιωμένο Γιάννη, τι όργανα θα χτυπήσει σήμερα με τα χέρια σου <laughs> Α, ναι, ε, βασικά εγώ είμαι χειρότερο στο σχήμα γιατί πάντα κουβαλάω τα περισσότερα <laughs> Το ένιωσα και εγώ αυτό σήμερα <laughs> Ναι, ναι, και πάντα μου ζητάνε να φέρω και άλλα όργανα Με βλέπουν ξέρω σε άλλη παράσταση Α, παίζει αυτό, αυτό γιατί δεν το φέρνεις στο σχήμα Λοιπόν, θα παίξω καχόν στο οποίο πάνω κάθομαι Για όσου δεν ξέρουν, είναι ένα, σαν, ένα κασόνι ουσιαστικά Θα παίξω ρεκ, ρεκ είναι ένα μικρό ντεφάκι που έχουν στον αραβικό κόσμο. Ε, θα παίξω, αν μας δεθεί ευκαιρία και προλάβουμε, ε, του μπελέκι πύλινο, τα το λένε οι ξένοι. Ε, θα παίξω, έπαιξα τα μπεντήρια που ακούσαμε πριν ε, και μετά διάφορα έτσι, ηχητικά εφέ, δηλαδή κάποια ε, κουδουνα, κουδουνάκια που έχω στα πόδια, κάποια σκου, την κουρτίνα που χτύπησα, αυτά. Ωραία. Και ακριβώς απέναντί σου είναι ο Μπάμπης ο ε, Νομίζω η φυσιογνωμία του σχήματος. Μπάμπη καλησπέρα Ο Μπάμπης ε, έχει την κιθάρα στα χέρια του ε, Μπάμπη δύο λόγια θε να μας πεις κάτι ή να πάμε στο επόμενο κομμάτι Πάμε στο επόμενο κομμάτι <laughs> <laughs> Ωραία. <laughs> Μαέστρο Ωραία. Ωρα Όπως θες. Θα Ακούσουμε μια σύνδεση του το Longweight από τον Omar Farouk Tekbilek Έναν Ωραία, μέχρι να ετοιμαστείτε έχετε ξεκινήσει έτσι Ωραία, για πάμε Την ιστορία, ε, διαψεύστε με να κάνω λάθο. ακούστηκε το Αστούρια και το Μαλαγκένια μέσα ή κάνω λάθο. Μπαμπή. Αστούρια και Μαλαγκένια, άκουσα στο τέλο. Ναι, <κυκυκυκ> ναι, ναι. Οπότε στην πραγματικότητα είναι επέμβαση δική σα το κομμάτι. Ακριβώ, ακριβώ. Ωραία. Ξε, ξεκινήσαμε με το Λον με και μετά. Ναι, ξέχασαμε να σας πούμε, αλλά αφού το ακούσατε. Ναι, ναι. <κυκλή> <κυκλή> θα λέγαμε, σα τη κάσαμε. Ουσιαστικά, Αντρέα, έχουμε παντρέψει διαφορετικά ακούσματα και ανάλογα με τι σπουδέ μα. Δηλαδή, ο Μπάμπη είναι στη κλασική θάρα. Μα λέει, βάλτε ή κανένα Ισπανικό, μα άρεσε και εμά, και έτσι αυτό κάνουμε ουσιαστικά. Δηλαδή, με διάθεση αυτοσχεδιασμού παντρεύουμε τα κομμάτια. Στην πραγματικότητα, οι λαοί τη Μεσογείου παντρέψαμε τα κοίξη του, μουσικέ. Οπότε Ακριβώς. είναι κάτι το οποίο μπορεί να βγει εύκολα έβυχο. Έτσι, έτσι, Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστείτε να αλλάξετε όργανα και να πάμε στο επόμενο κομμάτι, και πριν πάμε στι επόμενε ερωτήσει, βλέπω ήδη τον Μπάμπη πίνει και νερό. <Συλίου> να <Συλίου> πω ότι ήδη Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ και Ισλανδία είναι μέσα. Εντάξει, και χαιρετισμού από Χανιά και από περιστέρι, όπου επικοινωνήσαν οι φίλοι μα και μια και βλέπω μεγάλη επισκεψιμότητα εδώ στο διαδίκτυο. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά το mail μα /rwww.vl.org και το 2612/22192, που είναι οι τρόποι με του οποίου μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά. Στο μεταξύ, ήθελα να σα ρωτήσω το εξή: Γράφετε κομμάτια. Βέβαια, θα μου πείτε το κομμάτι της διασκευή περιέχει και το κομμάτι του γραψίματος ναι, ναι, ναι. Αλλά γενικότερα, αυτοτελώ παρουσιάζεται εξέτριε. δικά σου κομμάτια. Γενικότερα, Αντρέα, υπάρχει πάρα πολύ προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή, με την έννοια του αυτοσχεδιασμού και με την έννοια της, ε, του πειράγματος που παίρνουν τα κομμάτια. Όμω, παρόλα αυτά, και, υπάρχουν και δικέ μα συνθέσει. Υπάρχει του Παπί του Καρύδη σύνδεση. Μπορούμε να το παίξουμε, mm. αν θέλετε. Ε, πηγαίνουμε, υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Απλά η πρώτη μα. πώς να το πω. Στην πρώτη μα συνάντηση, στο πρώτο μας, ε, η πρώτη μα ανάγκη ήταν να κάνουμε αυτό πρώτα. Δηλαδή να, να σμίξουμε τι διάφορε μουσικέ. Και να μπορέσετε να δέσετε αυτό το ελό σαν ένα σχήμα, έτσι, φαντάζομαι. Βεβαίω. Ακριβώ. Είμαστε και καινούριο. Ένα χρόνο ζωή έχουμε. Τα παιδιά, βέβαια, γνωριζόμασταν πολύ καιρό. Αλλά τώρα έτυχε. Και να, είναι, και να είναι ανδρέα και να είναι και διαδραστικό. Με την έννοια δηλαδή ότι να μην είναι απλά ένα. Ε, εντάξει ένα, ένα σχήμα τρεις φίλοι που βρεθήκαν ας πούμε, για να παίξουν πράγματα μόνο ή για να έρθει ο μπάβης, ας πούμε, από τη δική του πλευρά από την κλασική του ή τη ροκ του ή την μπλουζ του εγώ από την ανατολική του ο Γιάννη από την παραδοσιακή του απλά για να παίξουμε ε, και να πούμε α, τι ωραία που είναι αυτά αλλά να έχει και μια διάδραση γενικότερα και στον κόσμο αυτό το πράγμα Οκ, okay, οπότε πώ δουλεύετε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα Ε, τρώ, τρώτε άπειρε ώρε παίζοντα μεταξύ και α πούμε χρησιμοποιώντα αυτή την έκφραση τζαμάροντα μεταξύ σα. Άπειρε ώρε δεν έχει κανένα <laughs> αυτό το καιρό. Ε, μαζί σου. <laughs> Απλά ρωτάω <laughs> για να δούμε τελικά πώ δουλεύετε. Ναι, ουσιαστικά Αντρέα, αυτό που λε, ισχύει. Δηλαδή στην αρχή μαζευτήκαμε μια. Μια φιλοδοξία να φτιάξουμε κάτι τρει μα. Ούτε το όνομα, δηλαδή. Το όνομα δηλαδή, είναι ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή, μας το προτείναν οι φίλοι μα το όνομα, ουσιαστικά, γιατί εμεί στην αρχή δεν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε ένα σχήμα. Μαζευτήκαμε με διάθεση, όπω είπε και ο Γιάννη, αυτοσχεδιασμού. Και αυτό έγινε χτίστηκε βήμα το βήμα. Δηλαδή σε μια πρόβα έλεγε ο Μπάμπης «Όχ, έχω και την ηλεκτρική κιθάρα, να τη φέρω, κολλάει σε αυτό το κομμάτι». Μετά, ξέρω εγώ, ο Γιάννης έλεγε «Ωπ, κολλάει εδώ το τσούμπους στο επόμενο κομμάτι». Μετά έλεγε και ο Μπάμπης «Έχω δύο συνθέσεις, να φέρω, πολύ ευχαρίστος». Μετά, εγώ πάλι στην αγκάρια, φέρω αυτό το όργανο, κολλάει με εκείνο. Ευάλα αυτό και τη χτίστηκε βήμα το βήμα. Είναι παραπονούμενο συνέχεια για το κουβάλι ναι, ναι. <χει> ναι, είναι, όντω έχει. Αυτά τα, τα αποκαλούμενα frame drums, δηλαδή τα όλα του χειρό, ας πούμε, ε, που παρουσίασε πριν ο Γιάννη, έχουν ένα κουβάλιμα ε, Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, μου θυμήθηκε. Τέλο πάντων, με τον Γιάννη εγώ, τον, τον Τσεντούρο, ήμασταν γενικότερα. Παίζαμε χρόνια πριν για διάφορα παραδοσιακά σχήματα και σε διάφορε εκδηλώσει. Για την Μητρόπολη τη Πάτρα, για το Δημοτικό για διάφορα πράγματα. Και α πούμε, είχαμε μια έτσι επαφή. Ε, επειδή είπε πριν για τον Μπάμπη το Καρύδι, λοιπόν, με τον Μπάμπη, που γνωρίζομαι μέσα από αυτό το σχήμα, το ωραίο πράγμα ήταν ακριβώ αυτό που είπε. Όταν μια μέρα είπα λοιπόν στον Μπάμπη, ότι εσύ Μπάμπη, για δεν φέρει την κιθάρα σου, να παίξουμε κάτι. θεωρώντας όμω εγώ ότι είναι κλασικό τη κιitarista, που είναι κατά κύριο λόγο, α, αυτό είναι και το επάγγελμά του, α πούμε, διδάσκει κλασική κιθάρα. Ε, και είναι και πάρα πολύ καλό κιitarista. Ήρθε σπίτι μου λοιπόν, που λε μια μέρα, Άντρε, για να παίξουμε, υποτίθεται, κάποια τη κλασική οδομανική εγώ και να τα πατρέψουμε με την κλασική κιθάρα Ξαφνικά, αφού έχω βάλει και κάτι μπριζόλε να ψήνονται, <laughs> μου λέει. <laughs> <laughs> μου λέει, ε, ξέρεις, αυτό που βλέπω ότι είναι, είναι ένα ηλεκτρικό οίτι. Μήπω θέλει να φέρω την κλασική μου, την mm. ηλεκτροακουστική μου κυθάρα. <laughs> Λέω, ναι, ρε μπαμπι, να τη φέρει, γιατί να μην τη φέρει. να πάμε και κάπου αλλού να κάνουμε. Φεύγει, έρχεται, ξανατοσκέφτεται «Έσύ μου λέει, να πάω να φέρω και την ηλεκτρική». Ξέρω εγώ ρε μπάμυ, του, λέει, «Τι να σου πω, φέρ και αυτή». Τελικώς εκείνη τη μέρα, επειδή έλεγες για τις ατέλειωτε ώρες λοιπόν, ήταν μεσημέρι. Φάγαμε... Ε, Κλασικά, μέχρι το βράδυ, μέχρι το βράδυ, ακριβώ, το θυμάδα το Μέχρι το βράδυ λοιπόν ζαμάραμε και γνωρίζαμε ένα στον άλλον, και φυσικά πάντα, γιατί το γνώρισα αυτό, με τα φώτα κλειστά ένα χαμηλό φωτάκι ή λίγο. Νομίζω αυτό το κατάλαβε από τον. Το κατάλαβα χθε από την πρόβα και από πω ακόμα δεν μου έχει ζητήσει να χαμηλώσει στα <laughs> φώτα στο studio <laughs> διαδίκτυο. <στουτιοδίου. laughs> λοιπόν, <laughs> για να μην λέμε πολλά Ωραία λόγια ναι, και αυτό. φύγουμε σε ένα μονόλογο, ξεχωρίζω ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει, το οποίο απευθύνεται προσωπικά σε εσά και επιγράφει ω παλιό φίλο ο Διονύσο Αμπατζιώτη. Oh, wow. Πολλά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στην μουσική Παρέα των Παιδιών. Λοιπόν, <laughs> α <ας> πάμε στο <laughs> <ως> επόμενο. <laughs> Εξαίρετο μουσικό και φίλο. Ωραία. Δάσκαλο του Καρίδη. Τέλεια. Ε, το κομμάτι που θα παίξουμε λέγεται Train, train of Hope είναι μια σύνθεση του Μπάμπη του Καρύδη. Το συγκεκριμένο υπάρχει και στο MySpace αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι ακριβώς. Ωραία. Σαν τέμο, Thank you Ελπίζω, μια χαρά. Ε, έχουμε συμπληρώσει περίπου μισή ώρα εκπομπής. Ελπίζω να μην έχετε κουραστεί. Ήδη μπαίνει και ο Γιώργος mm -hmm. να φροντίσει το αίτημα του Μπάμπη. <laughs> να χαμηλώσουν τα φώτα. Ε, αν θέλετε να πείτε κανένα νερό, δια, διαχειριστείτε το μικρόφωνο όπως θέλετε. <laughs> για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Ζωντανές εμφανίσει βλέπω συνέχεια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα... Ιδιαίτερα για αυτό γιατί σημαίνει ότι είστε ιδιαίτερα δραστήροι και άνθρωποι οι οποίοι αγαπάτε αυτό που κάνετε. Είδα πρόσφατα μια εμφάνιση στην Παλιά Πάτρα, δεν θυμάμαι το όνομα του μαγαζιού, αν θα μπορεί να το αναφέρει. 1871. 1871. Τι ετοιμάζετε, έχετε κάτι κατά νου ή έτσι ποραδικά όπου ανοίγουν πόρτε. Θα... Υπάρχει μια γενικότερη. Εσύ, μια, μια γενικότερη... Γιάννη, συγχωρέστε με. Ναι, ναι. Θα πρέπει να έρθει λίγο πιο σύντομο το μικρόφωνο, ναι. ναι, ναι. Ε, υπάρχει μια, ένα γενικότερο ψάξιμο. Ε, δεν, είμαστε μόνο στη, δεν είμαστε απλά στη διαδικασία ε, του να κλείνουμε live, απλά για να κλείνουμε live, ας πούμε. Παρόλο που θα μπορούσε να πει κάποιο, είναι και ένα κομμάτι του βιοπορισμού αυτό. Μπορεί να γίνει και ένα κομμάτι. Αλλά το κυριότερο που μα ενδιαφέρει είναι να βγάζουμε συνέχεια. Ξέρε τι γίνεται, Αντρέα, με αυτέ τι μουσικέ, όπω και να έχει, επειδή είναι δύσκολε. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν είναι κάτι που θα. Διασκεδάσει τόσο τον κόσμο Στην πραγματικότητα θα έρθει να ακούσει Τη μουσική ναι, και όχι ναι. να διασκεδάσει Με τη μουσική ακριβώς. Okay, ακριβώς. Θα έρθει να. όσο βαρύς και να ακούει το τίτλος Να μελετήσει και να περάσει την ώρα του Πάνω ναι, στη μουσική ναι, που θα ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό ξέρεις γίνεται και από, και από mm. Μουσικούς που έρχονται να μας ακούσουν Που είναι ένα θέμα και αυτό Αλλά βέβαια ποτέ η μουσική δεν πρέπει να είναι για τους μουσικούς έτσι. Αλλά υπάρχει και ο, ο, ο κόσμος Ο ακροατής ας πούμε Ο οποίος θα έρθει ή ακόμα και αυτός που δεν είχε ιδέα Για τα όργανα αυτά Για τις μουσικές αυτές Που και πάλι όμως θα βρει, μια, θα βρει κάτι Από αυτό Επέτρεψέ μου yeah. θέλοντάς σου να σου πω ότι έχοντας απλά στοιχειώδη γνώση πάνω στη μουσική και δεν μπορώ να πω ότι yeah. μπορεί να φτάσω λίγο παραπάνω ε, Το άκουσμα μου αρέσει απίστευτα και μέχρι εκεί θα μπορούσα να το παρακολουθήσω σε οποιοδήποτε χώρο και ιδιαίτερα τέτοια yeah. περίοδο mm -hmm. Οπότε mm -hmm. ίσω βρίσκω λίγο ε, μετριοπαθή την άποψή σου Εννοώντα. Εννοώντα ότι μάλλον έχετε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από ότι οι ίδιοι πιστεύετε στο Arkus. Δεν να είμαστε μετριόφρονοι. Εντάξει, ο Γιάννη είναι μετριόφρονο, παίρνω εγώ το λόγο τώρα. Εμφανίσει έχουμε κάνει σε διάφορα μαγαζιά τη Πάτρας. Βέβαια, η Πάτρα είναι μια δύσκολη πόλη, γιατί δεν έχει πολλέ μουσικέ σκηνές. δεν θα έλεγα σχεδόν ότι μπορεί να μην έχει και καμία μουσική σκηνή. Δηλαδή, μουσική σκηνή, πραγματικά. Παίζουμε όμω σε διάφορου χώρου και σε διάφορα μπαρ που μα φιλοξενούν. Όπω και την Δετάρτη, τώρα θα παίξουμε στο, στο Περόζ. Τετάρτη, 10.30, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ωραία, πάνω σε αυτό που λες, και ήταν μια κουβέντα που κάναμε πριν. Ναι, η είσοδος ναι. είναι ελεύθερη. Αυτό... Σε όλα τα, τα, τα live. Αυτό είναι επιλογή. Αυτό είναι η επιλογή σα. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, ο άλλο ναι. θα αρχίσει να διασκεδάσει, θα πάρει το ποτό του. Αν προσφέρει κάτι, ξέρω το μαγαζί και φαγητό. Ο αναλόγω χώρο. Δεν υπάρχει. Αντρέα, αυτού του δύσκολου καιρού ή άλλω. Ε, πρέπει και εμείς επίσης να μην το βλέπουμε αποστηριωτικά Και να λέμε ξέρεις, εμείς είμαστε αυτό, κάνουμε αυτό, ε, θέλουμε τόσο, ε, θέλουμε αυτά τα πράγματα ε, Πόσο μάλλον στους δύσκολους καιρούς αλλά γενικότερα σαν γραμμή ζωής, Δεν υπάρχει μόνο το θέλω, εγώ θέλω Υπάρχει και το, το τι είμαστε όλοι και πώ μπορούμε να το κάνουμε Με την έννοια αυτή, θέλω να πω ότι βοηθάμε και πολλούς χώρους, δηλαδή είμαστε κι εμείς, ε, πώς να το πω, ε, βοηθάμε το, την, τη δυσκολία αυτή που έχει και ο καθένας, και ο κάθε εργοδότης, ο κάθε μαγαζάτορας, ας πούμε, που έχει, βλέπεις ότι έχουν την, ε, πώς να το πω, έχουν τη θέληση, να σου πούνε, ξέρεις, έλα παίξε, αλλά πάντα σε κοιτάνε και φοβισμένοι γιατί λένε, Τι θα είναι αυτό τώρα, θα κάνει, θα του αρέσει, δεν θα του αρέσει, θα πληρώσω, πόσο θα πληρώσω, τι θα κάνω. Σε αυτή ακριβώ την περίπτωση πρέπει όχι μόνο εμείς, αλλά νομίζω όλοι οι μουσικοί, προκειμένου να υπάρχει ένα βήμα, και πόσο μάλλον επειδή είπε ο πριν στην Πάτρα, να υπάρχει ένα βήμα που να μπορεί κάποιο να ακούσει ελεύθερα διάφορες μουσικές, από διάφορα είδη. Ωραία, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και είναι μια ερώτηση που την κάνω σε... θα την κάνω. Έχω αποφασίσει να την κάνω σε όσου θα περάσουν. Ε. Ε... Οι δυσκολίε με τα μαγαζιά υπάρχουν, είναι υπαρκτέ, την έχετε πατήσει κάπου, αν θέλετε, έστω και λαϊκά όπω ακούγεται αυτή η έκφραση. Πατήσει εννοώντα δηλαδή να μα κοροϊδέψουν, ξέρω εγώ, ή να μην έχει κοροϊδέψει. Και όχι απαραίτητα οικονομικά. Απλά ναι. το έχει τύχει, για παράδειγμα, εγώ να έχω βρεθεί σε μαγαζί που απλά το φεντικό παίρνει ένα μικρόφωνο και κάνει δεύτερη φωνή γιατί έτσι oh. θέλει. Oh. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> αυτό ευτυχώ, <laughs> δόξα το Θεό μα Ε, αυτό, αυτό εννοώ. Ε, οπότε δεν είχατε κάποιο είδου. <laughs> όχι όχι, όχι. Είδους... όχι προ Θεού, κανένα τέτοιο παράδοξο. Σαφώ κάνουμε κι εμεί κάποιε επιλογέ. Δεν πάμε δηλαδή, όπου τύχει. Δηλαδή, έχουμε κάποια στάνταρτ. Δηλαδή και εμεί θέλουμε να παίξουμε μουσική. Αυτό θέλει να μα φιλοξενήσει. Αποφασίζουμε και εμεί. Του λέμε δηλαδή ότι πρόσεχε. Η μουσική που παίζουμε ξέρω, είναι ακουστική. Είναι ethnic fusion. Δεν πολύ κολλάει με το μαγαζί σου. Εσύ θε κάτι άλλο. Ας πούμε. Μπορεί να θέλει κι εγώ. Δεν είμαστε εμεί γι' αυτό. Ναι βέβαια πάντα, πάντα μπορούμε Εάν ο άνθρωπος, εάν ο άνθρωπος έχει Ο, ο κάθε ε, ο Άνθρωπος που μας καλεί, Εάν έχει όμως τη διάθεση Δηλαδή βλέπεις μερικούς άνθρωπους που καταλαβαίνουν Ότι το θέλουν αυτό που ακούν Αλλά από την άλλη μπορεί να μην υπάρχει Το, το κοινό τους να το πούμε έτσι Οι, οι πελάτε του να μην είναι τόσο αυτό Όμως παρόλα αυτά θα μπορούσα να πω Ότι το έχουμε καταφέρει και αυτό Ίσως γιατί η μουσική μας είναι Έτσι λίγο ταξιδιάρα Έχει και στοιχεία από το DNA μα. Οπότε δεν νομίζω ναι, ότι έχει πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην, και κάποιος να μην ακούσει αυτό που θέλει ακριβώ, α πούμε. Ακριβώ, ακριβώ. Αλλά πιστεύω με λίγη υπομονή θα πει: Στάνταρ, θα βγάλει κάτι που του αρέσει. Θα πει: Α, ξέρει τι, από τα 12 κομμάτια, από τα 15, εκείνο εκεί μου άρεσε, ας πούμε. Πάρα πολύ. Τι είναι αυτό. Okay. Έχουμε λοιπόν συμπληρώσει 40 λεπτά εκπομπή. Oh, oh, oh, oh. Και πιστεύω ότι σιγά-σιγά, Γιάννη, πρέπει να σε φρενάρω, γιατί αν σε αφήσω <laughs> τα. <laughs> κρατήστε με, κρατήστε με. <laughs> Πάμε να παίξουμε ένα κομμάτι Έτσι τώρα. Μπορεί. Το σιρτό της πόλης είναι ένα σιρτό έτσι άλλα αυτά, στις γρήγορες στις χασαπιές, στο Από οποίο... ελληνική παραδοσιακή είναι. Ελληνική μουσική. παραδοσιακή, ακριβώς. Στην οποία θα δείτε έτσι το έχουμε πειράξει και πώ το έχουμε φτιάξει. Και βασικά ο Μπάμπης έχει βάλει πάλι εδώ πέρα τα, ναι, ναι. τα πειράγματα του. Οκ. Okay. Λοιπόν bon, e, θα πω γρήγορα δύο μηνύματα μέχρι να ετοιμαστείτε για το επόμενο κομμάτι γιατί πρέπει να δώσουμε σιγά σιγά χρόνο χώρο στα κομμάτια Ωραία. Ο Βασίλης e, λέει εξαιρετικός ήχος, συγχαρητήρια στα παιδιά και ένα μήνυμα από το μακρινό Λονδίνο Ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά A, Η λέξη μουσικάρα δεν φτάνει, ευχαριστούμε πολύ oh, oh. λένε oh, oh. Οπότε α μη τους αφήσουμε έτσι και πάμε στα επόμενα Ευχαριστώ, κομμάτια Να, καλά. να, ναι, να, να, να κουρδίσει ο μπάμπης, ναι. ναι. και σήμερα αυτά τις υγρασίες της πάτρας. Οπότε. Ε... Να στείλω χαιρετίσματα κάπου. Βεβαίω, βεβαίω. Στου φίλου μου στο Ισραήλ, έτσι που μου πέσανε ότι μπήκαν πριν. Ναι, ναι, είναι μέσα ακόμα. Ε, μέσα ακόμα. Ναι, έτσι. ναι. ναι. Σα ευχαριστώ πολύ για την αγάπη του και στην Αντωνία, στα Γιάννηνα. Ωραία, ωραία, εξαιρετικά. Ε, θα ήταν ε, και ναι. πολύ ωραία να επικοινωνήσουν και μαζί μα στο ράδιο είτε μέσω του 2610 222 192, είτε ακόμα, ακόμα μέσω του Outbox. Το Studio 2 ακούει, είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Okay. Οκ. Ζωντανή εκπομπή είναι οπότε, mm -hmm. μόνο και μόνο να αλλάξουμε όργανα να κουρδίσουμε έχει μια διαδικασία. Οπότε, μια χαρά. Α, πολύ ωραία. Χαιρετισμού και από έναν γνωστό δικό μου, τον κύριο Θόδωρο, όπου έχει να πει τα καλύτερα για τον ήχο σα. Mm -hmm. Οπότε, mm -hmm. πάρα πολύ ωραία. Έρχονται συνέχεια μηνύματα, προσπαθώ να ξεχωρίσω αρκετά. Είμαστε έτοιμοι, Γιάννη. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Mm -hmm. Θα συνεχίσουμε με ένα χαβάσι, ένα χαβάιδε δηλαδή που λένε. Ένα σκοπό. ένα νιχαβέν σε τρόπο, σε μακάν που μας έρχεται από την Τουρκία αυτή τη φορά αλλά από τη μεριά των τσιγκάνων. Η ερώτηση έρχεται από τη μακρινή Αγγλία και ξαναρωτάνε ο Γιάννης και η Βασιλική ξανά. Μπορούν να βρουν κάπου αυτή τη δουλειά Εκτός από το MySpace, mm, Όχι ακόμα. Είμαστε, επειδή είμαστε καινούριο σχήμα με χρόνο ακόμα, είμαστε στα πρώτα βήματα. Δηλαδή, σκεφτόμαστε. Ωραία, την διεύθυνση του MySpace. MySpace, Slash, πώ λέγεται στα αγγλικά, δεν ξέρω. Ναι, ναι, Slash, Μουσαγέτε. Το Μουσαγέτε πώ γράφεται τώρα, ναι. Επειδή την είχα πατήσει και εγώ ψάχνοντα πάρα πολύ ώρα να βρω πως γράφεται αυτό το Μουσαγέτε. Και εμεί είχαμε ένα πρόβλημα, δηλαδή. Άλλοι μα λέγανε με G, άλλοι με Y το γράφουμε. Το Μούσα κανονικά. OU. M-O-U-S-A-Y. E, e, e t e, e, -T -E, e, -T e -T okay. Συμφωνούμε σε αυτό, εκεί υπάρχουν δύο κομμάτια Το ένα από αυτά ήδη το ακούσαμε Και να πάμε στο επόμενο Έτσι νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να δώσουμε χώρο στα κομμάτια Μιας και κλείνουμε σιγά σιγά Εσείς έχετε διαφορετική άποψη oh, Καμία, καμία Χαίρομαι ιδιαίτερα <laughs> για αυτό Πάμε με το κνωσίεν Πάμε με το κνωσίεν Ε, είναι η άλλη πλευρά του των της μεσογείου ε, ναι είναι η διαθετική στρίψης διαθετική είναι καιρικά τι ήτανε ένας πολύ ιδιαίτερος μουσικός της κλασικοί σομος Μουσικής mm. Και... Συγγνώμη λίγο, καλά. απλά έχω ενθουσιαστεί λιγάκι από το προηγούμενο κομμάτι το πόσο ωραία κρατάγατε το τέμπο του Αμανέ με το Καχόν μαζί και συνόδευε το ένα το, το, άλλο. το άλλο, μου άρεσε πάρα πολύ Είχε, καλά, Αυτό καλά. ήταν η παρένθεση από τον ενθουσιασμό του, του χαζού παραγωγού τώρα <laughs> Αν και έχουμε πολύ άχος έτσι, <laughs> πρώτη φορά στο Ωραία, δύο. πάμε, πάμε, πάμε ωραία, ωραία. Ε, και για τους μουσικούς αν θέλετε ας μην υπάρχει αυτή η παρέθεση ας πάμε για το επόμενο ένα-δύο κομμάτια μέχρι το τέλος που μπεις έτσι okay. ε, με δύο κομμάτια σε για να μπορέσουμε να αποφωνήσουμε από κοινού μαζί okay, ε, θα δώσω λίγο χρόνο μέχρι να ετοιμαστεί ο Γιάννης με τα επόμενα όργανα που αφήνει και παίρνει ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι ωραία. Okay. Ο, ο ραδιοφωνικός αέρας είναι στη διάθεσή σας εξαιρετικά εξαιρετικά κάπως έτσι λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να κλείσουμε να δηλώσω ενθουσιασμένος και να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να, εσύ, να έρθετε εσύ. εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω και τους καλούς φίλους εκεί έξω που μας ακούνε ε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις εσύ σε πέντε <laughs> δόση <laughs> λοιπόν ε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πριν κλείσουμε τίποτα να ευχαριστήσουμε κι εμείς Εσάς που μας φιλοξενήσατε Και η... τον κόσμο που μας ακούει Ωραία μπαμπι, που παίζετε την ε, τετάρτη ή πέμπτη είπατε Τετάρτη ε, Τετάρτη, αυτή την τετάρτη. τετάρτη παίζουμε στο... Περός. Στο Περόζ, Αυτό ε, είναι που, στο πραπο, Πραπόπουλου, στο, ζώνου, στο στους... Μεγάλο Πραπόπουλου. Ναι, μεγάλο ναι, Πραπόπουλου, 147, είναι... Θυμάμαι καλά, τη διεύθυνση. είναι παντανάσεις πριν την Κόρυν, πριν τη Γουναρή. Είναι, είναι, γούναρη, έτσι, είναι, πινή, είναι. Μεζώνου, πριν τη Μεζόνου, πριν βγει στα δικαστήρια πριν βγεις στη Γουναρή. Φλοπίμενος, φλοπίμενος, συγγνώμη. Ναι, φυλοπήμενος, ναι, ναι, φυλοπήμενος, ναι, Μια χαρά λοιπόν, οπότε οι ακροατές όσοι ήταν τουλάχιστον εδώ από την Πάτρα έχουν δυνατότητα να σα ζουν εκεί. Ναι βεβαίω. Ε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο ας κλείσουμε με ένα κομμάτι και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρεθήκατε εδώ στην εκπομπή Οικοαντοχής ήταν ο Γιώργος Σταθόπουλος στον ήχο για το Studio 2 ε, δηλαδή κάθε τι το οποίο είχε να κάνει με την μουσική που έφτανε σε αυτιά σας ήταν ο Ανδρέας ο στο Studio 3 που επιμελήθηκε αυτήν, τη, αυτήν την μουσική έτσι, ε, ώρα με τους μουσαγέτε και μια και είπαμε το όνομα της μπάντα να πούμε και τα ονόματα έτσι για το Credit, Γ Γιάννης Τσεντούρο και Μπάμπης Καρίδη στην Κιθάρα ε, τίποτα άλλο να είστε καλά μέχρι αύριο που θα ξανασυναντηθούμε εδώ στην εκπομπή 20 Αντοχής και μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα έχουμε το επόμενο συγκρότημα τους Κάρτ Ποστάλ θα τα πούμε. Λοιπόν, Γιάννη ο επίλογο για εσένα θα καλά Η τεχνολογία... <Τοχή> Η τεχνολογία σκοτώνει. <Τοχή> Ο Είμαι ο Μεταξάς Δρακόπουλο. Είμαι η Σαβίνα Μητροπούλου. Είμαι η Κατερίνα Πλακούδα. Είμαι ο Κώστα Πετρούλια. Είμαι ο Φοβερή Παγανιά. Είμαι ο Γιώργο Κουρνέτα. Είμαι ο Κωνσταντίνο Μανέτα. Δήμα. Λόγου. Επικοινωνία. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα.